Κάταν στην πόλη, η οχτρή, του νόμου λύσα, η οχτρή, και εμεί με τα ακούσκου, τα μέση μέρε. Πήκα στην πόλη, οχτροί, στα σπίτια η οχτρή Και τους φιλέψαμε η δορκεγι χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε όλοι μας κλέψανε κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε κλέψαν ανάπηροι Με παιδιά συνταξιούχοι στο πεθαμένοι μιστοτύπρονομιούχοι. Προ... Να μας τελικά λοιπόν εδώ είναι μια κόμμα παρασκευή γιατί την άλλη μεγάλη παρασκευή θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να μη δ Και να πάμε στα αλήθεια. Να πενθήσουμε Τι να πενθύσουμε. Ε, ας ακούσουμε και να το ο γλυκί μου εαρ, γλυκίτατον μου τέκνο. Αν αποφασίζει κάποιος να πενθήσει δεν έχει, παρά να συνειδητοποιήσει το γολγοθά, στον οποίο τον έχουν υποχρεώσει να ανεβαίνει και του πουλάνε και την Ανάσταση σε συσκευασία κονσέρβας. <Πήκα στη πόλη> Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM. Στον ήχο σήμερα είναι η Μαρία Ψάλτη Στο τηλεφωνικό κέντρο η Στέλλα Κωνσταντινίδου Στη μουσική Επιμέλεια η Νάνση Με παράξενα ακούσματα σήμερα Θα τα ευχαριστηθείτε Και νομίζω ότι Ανάμεσα στους στίχους μπορείτε να βρείτε και παρηγοριά Έχω και μεγάλη κλήρωση Έχω 15 βιβλία και τα τρία, Δηλαδή έχω τρία, πέντε, πέντε από 3 τίτλους 15 βιβλία Που είναι μέσα στο πνεύμα του καιρού Συνο Συνωμοσίε ιστορικές, συνωμοσίε. Μου ξέφευγε και ένα πρωτοσέλιδο που λέει ότι κάτι οι πανέλλει συνεδριάσαν πάνω στο μιστρά. Δεν ξέρω δεν πήρα στο χωριό μου κάτω. Στο γυράκι να ρωτήσω. Ποιε μαζευτήκαν στο Μητρά και συνεδριάσαι και τι είναι οι πανέλλινε. Δεν ξέρω να σας πω. Ε, θα το μάθω πάντως Σας σήμερα, αν έψαχνα μια ημερομηνία σα σήμερα που θα έπρεπε κανένας να μην ξεχνάει. Κανένας όμως, κανένα. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά με την Μαρσελόνα και με τη Ρέλ. Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω εγώ Την ώρα που αυτά κρύβουν από κάτω 6,5 εκατομμύρια ανέργους στην Ισπανία 27,5% η ανεργία στην Ισπανία 3,5 εκατομμύρια Γάλλια Δεν μην μιλήσουμε για τους νέους που είναι ανεργοί Μην μιλήσουμε για την ελληνική ανεργία την οποία βιώνει ο καθένας το πετσί Και σκοτίστηκε γιατί κάθε ανεργός έχει το 100% του προβλήματος Και δεν εντάσσεται σε καμία στατιστική που να λέει 22, 21, 18, 13, 15, 17 Σαν σήμερα λοιπόν υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία αξ Να δει κανένας Αυτό είναι μήνυμα Αν σας αφο... νομίζω ότι είναι κάτι άλλο Αυτό είναι μήνυμα Θα δω ποιος στέλνει τέτοια ώρα Τέτοιο μήνυμα που ακούγεται εδώ Λοιπόν σαν σήμερα εδρύεται η Γκεστάπο Το 33. Η μυστική αστυνομία της ναζιστικής Γερμανίας Αυτό που στην ελληνική κουλτούρα Γκεσταπίτης είναι βρισιά Είναι βαριά βρισιά να πεις κάποιον Γκεσταπίτη Και παραμένει ακόμα και σήμερα Αλλά και σαν σήμερα το 1937 η γερμανική, ναζιστική δηλαδή, η πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει τη βασκική Γουέρνικα, το προπύργιο των δημοκρατικών για να αναφωνεί ο Πικάσο κλένε, παιδιά, κλένε μάνες, κλένε πουλιά και επειδή φέτος το χειμώνα από ό,τι φαίνεται το φθινοποράκι θα μας πλακώσουν στη Φράουλα και φέτος το καλοκαίρι γιατί η Φράουλα έχει μείνει στα ζήτητα ας είναι καλά η αδερφή Χαλούλη και ο κύριος Αγγελόπουλος Οι τρεις πυροβολητέ στο πάτωμα. Τώρα πώ έπαιρνε και εξαιρετικό πυροβολητή να πυροβολά στο πάτωμα με σκάγια και να και μια καμιά τριάνιά στο νοσοκομείο. Δηλαδή αυτό το πάτωμα είναι από μόνο του δολοφωνικό. Από πώ δεσμευο πάτομα. Δηλαδή έπρεπε να πιάσουν το πάτωμα και να το πάνε στη φυλακή. Γιατί το πάτωμα φέδη δεν μπορεί. Δεν μπορεί να φτάσει το έδαφο. Δηλαδή φταί, φταί, το έδαφο. Και επειδή ισχυει και η ξεχασιά είναι αυτή που κάνει το μυαλό μαρμελλάδα, ανεξαρτήσει τον θαφάζει μαρμελλάδα από φράουλα στα ζήτητα. Και επειδή η αντίληψη για το τι μπορεί να είναι γλυκό σε μιαν άνοιξη που ζέστανε απότομα και γέμισε τον κόσμο αγωνία, πώς θα τα βγάλει πέρα, αγωνία, γιατί φούντωσε. Φούντωσε η άνοιξη, φούντωξε η ζέστη, γλιτώνεις το πετρέλαιο, αλλά πρέπει μέχρι την Κυριακή, δηλαδή των βαΐων, πριν μπει στη Μεγάλη Εβδομάδα να σκεφτείς τι σημαίνει Αυτό που ήκοψε σήμερα ο Μπογιώπλους, στο ρίζος μαςx χαρακτηρίζει εξαιρετικά πετυχημένα το πολυβρομοσχέδιο. Όχι πολυνομοσχέδιο, πολύ βρομοσχέδιο. Φίγε λοιπόν, ώρα μηδέν, Πuna να φανταστεί ένα στο τραγούδι που θα ακούσετε. Σε στίχους Αντώνη Ανδρικάκη και μουσική του Γιάννη του Μαρκόπουλου, του Μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλου. στο τραγούδι θα ακούσετε το Δημήτρης Ζερβουδάκη και την Κατερίνα Κόρου. Είναι γραμμένο το 1985. Ωρα μηδέν στη θυμωμένη πολιτεία Απόψε δεν μας σώζουνε τα αστεία Ωρα μηδέν και εσύ μονάχος τριγυρίζεις Πες μου τι βρίζεις Σε ποιον ελπίζεις Στο ίδιο θέμα αγωνίζομαι κι εγώ Να πολεμίσω, Να πολεμήσω Ότι με βνήκει και μου λέει πως να ζήσω να, να πολεμήσω, να πολεμήσω με Ότι με βνήκει και μου λέει πως να ζήσω Ωραμή δεν στη θυμωμένη πολιτεία Απόψε δε μας σώζουνε τα αστεία Ότι πίστεψα το αρπαξέ σου ορμάνε παρελάσεις Πώς να περάσεις να ονομάσεις όλα τα πράγματα που χρόνια κουβαλάς Πώς να προφτάσεις τι να προφτάσεις που να βρεις μέτρα φίλικα, να ακούμε διάσεις να προφτάσεις τι να προφτάσεις Πέτρα φίλικα να ακούμε Τώρα στα μάτια σου γυρνάνε παραστάσεις Τα παιδικά σου χρόνια και οι φάσεις, Και φορτωμένος με χιλιάδες διαδόσεις Τα όνειρά σου πως να ξεπληρώσεις Μα τίποτα δεμένη, μένει Είμαστε ξένοι, είμαστε ξένοι Νύχτες πολύχρωμες κι εγώ να προσπαθώ Να πολεμήσω, να πολεμήσω Ό,τι με βνήγει και μου λέει πως να ζήσω Να πολεμήσω, να πολεμήσω Ότι με να ζήσω. Είναι ο θορυγο που άλλαξε το χρόνο. Και πέρα από από το πόνο. Ότι πιστέψαμε το Άρπαξελιρά. Όλα τελειώνω και αρχίζουν τώρα. Αντί τώρα σα πω ότι σα σήμερα υπάρχει κάτι που συνδέει τους Γερμανούς με τους Έλληνες, ως κάλος, ως ομορφιά. Όχι κάλος, το, το κάλος, το κάλος, όχι ο κάλος, το κάλος, Το. Δεν ξέρω πια, πρέπει να διευκρινίσουμε όλα, έτσι. Λοιπόν, ε, το ανίποτο κάλος όμως. Όλη την πλαστικότητα της ελληνικής τέχνης, σήμερα, ακόμα και σήμερα, μα θέλετε να μιλήσετε, λέτε σαν τον Ερμή του Πρεξτέλη. Για σκεφτείτε λοιπόν, σαν σήμερα, οι Γερμανοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν στην Ολυμπία. Τον Ερμή του Πραξτέλη. Έρχεσαι και κάθεσαι και, και σκέφτεσαι. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι ωραίοι από μόνοι τους. Να τους συνδέουνε άλλα πράγματα πιο ωραία από αυτά που τους συνδέουν σήμερα ή που τους χωρίζουν σήμερα ή που τους διαχωρίζουν σήμερα. Και το λέω γιατί κάθομαι και σκέφτομαι πόσο να μπορεί να είναι κάποιος ανεξαρτήτως εθνικότητας δηλαδή τι μπορεί να είναι αυτός που συνελήφθη ο 33 χρονος ημεδαπός το πρωί στη Νέα Σμύρνη. με ένα κάρο κατηγορίες απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτική κατά εξακολούθηση, ψάχνουν και άλλους θα τους βρούνε από Διμήνου παίρνει μία αυτοσχέδια μεταλλική ράβδο και έχει στην πλάτη του 8 επιθέσεις εναντίον Μπαγκλαντεσιανού ή αύριο το πρωί κάποιου άλλου και τι σημασία έχει εναντίον ποιου στη γωνία με μοναδικό κίνητρο ότι ανήκες άλλη ράτσα φαντάζεστε να έρθει αύριο το πρωί ένας και να σου πει ας μην το βγάλουμε τα άγαλμα είναι άλλης ράτσας δεν συμφέρει μην το βγάλεις το άγαλμα ρε. ας τους εκεί είπε α, θα μένει το φαντάζεστε τι φαντάζεστε αυτή την προσέγγιση τι φαντάζεστε δηλαδή μιλάνοι και εκμερικοί και λάγκοι γερμανοί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα πόσες φορές σας έχω διαβάσει, σας έχω διαβάσει. τι έλεγε ο Γκέτε για τον ε, καπετάνιο τον Ιδραίο για την ελληνική επανάσταση και εκεί που λες τώρα αυτά για τα, τους γερμανούς αρχαιολόγους που σας σήμερα βρίσκουν τον ερμή του Πραξιτέλη στην Ολυμπία το 44 στην Κρήτη Έλληνες αντάρτες και βρετανοί κομμάδος απάγουν το γερμανό στρατηγό Κράιπε και τον Στη Μέση Ανατολή Δείτε λοιπόν τι μπορεί να συνδέει Ένθεν, Κακήθεν, Έλληνες και Γερμανούς Και όχι αυτά που μας συνδέουν σήμερα Λοιπόν, πάω στην κλήρωση Και επειδή είναι τρεις τίτλοι Και ωραίες ιστορίες Έτσι για να περάσετε στα αλήθεια της διακοπές Κάποιοι που ενδεχομένως συνοδεύονται και παιδιά όπως εγώ Στα διαβάσματά τους για το σχολείο Λοιπόν, έχω <coughs> Το βιβλίο της Αμάντα Χόκινγκ Με τίτλο Και και πουλάει μάλιστα «Ι Ε, την αγαπούν και ιδιαίτερα έφηβοι. η έφηβοι Η ιστορία αφορά τη Wendy Everly Που θέλει να σώσει τους τριλ από τον αδυσόπητο εχθρό τους θυσιαζόμενη ίδια Αν δεν παραδοθεί στο βασιλιά τον Βίτρα Ακούτε τώρα Λοιπόν είναι μια προσέγγιση εντελώς διαφορετική από αυτή που θα φανταζόταν κανείς Είναι πολύς νεαρής ηλικίας ήδη, ήδη ήταν εξαιρετικά αγαπητή. Uh, e-book στο, στο Amazon πουλάει 100.000 αντίτυπα το μήνα 100.000 αντίτυπα το μήνα έχει βγάλει 17 uh, μυθιστορήματα uh, κυκλοφορούν τις εκδόσεις Λιβάνη εξαιρετικά γενναιόδωροι, 15 βιβλία έχουμε σήμερα τις τριλογίες των τριλ δική της ήρωες κτλ, κτλ, κτλ νομίζω ότι θα τα ευχαριστηθείτε είναι παραμύθια και μεταφυσικά ρομάντζα αλλά είναι ωραίο ανάγνωσμα, αυτό είναι το ένα το δεύτερο, σας έχω Τη Σουζάννα Σφόρτες το Κουατροτσέμπτο. Μην δημαστείτε να στέλνετε τίτλους γιατί θα μπερδευτούμε και θα... εγώ θα κάνω μια ενιαία κλήρωση και ο πιανού κληρώσει ό,τι κληρώσει. Η φοιτήτρη Άννα μαγιόρ βρίσκεται με την υποτροφία του Ιδρύματος του Ρουτσελάι στη Φλωρεντία. Κάντε τη διατριβή της. Το αντικείμενο της μελέτης της είναι μια σειρά σημαντικών του Ιταλού ζωγράφου της Ανάμεσα στάλα ο καλλιτέχνη σε ιστορία τι λεπτομέρειε για την περίφημη συνωμοσία των πάτσυ πραγματικό γεγονό σε βάρος των μεδίκων και τα σχετικά γεγονότα που εκτιλήχθηκαν στη Φλωρεντία του 15ου αιώνα. Πριν κάποιο αρχίζει να αισθάνεται ότι το Ευρωπαίου σημαίνει βρισιά, γιατί εκεί που πάμε, το Ευρωπαίο ήταν βρισιά Σε Ευρωπαίω είναι βρισδιά. Άμα έχουμε αναβίωση του αζιμισμού, αναβίωση του ναζισμού. Είμαστε έτοιμοι να το κιλιστούμε. Έχουμε πείνα, έχουμε φτώχεια. Να τον βράσω τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση έτσι όπως γίνεται από μία λογοφολιάση συμφερόντων. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, το 400 το 400 τώρα καθήστε να ψάξετε να βρείτε τι είναι 400 δεν σας τα πόλα. Γιατί εδώ δάχηνο. Είναι ιστορία μηχανογραφιών και δωπλοκιών, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα πολιτικέ και θρησκευτικέ νομοσίε, αναγηνησιακή τέχνη, ίντρικα, ιστορική πραγματικότητα Ιστορικότας πέραν το μυθοστορματικό στοιχείο Και το τρίτο βιβλίο Αχα. Θα σας πάω κάπου που δεν μπορείτε να το φανταστείτε Και με εξαιρετικά ο τίτλος Τζένι Βάιτ πάλι από τις εκδόσεις, Λιβάνη Η Αβυσσινιακή Απόδειξη Εγώ για την Αβυσσινία Πρωτάκουσα στο χωριό βασιλικό Στο αγρίνιο προαμνημονεύτων ετών Από τον Μπαρμπαστάθι όταν μπελόνιαζε καπνό Γιατί τότε πρωταγωνιστούσε στα παιδικά όνειρα ένα ήρωας από την αβυσσινία που έτρεχε ξυπόλιτος και λεγόταν έαπε βεπικίλα. Λοιπόν, Κωνσταντινούπολη, Μάιος του 1453. Φτάνει να σας πω ότι ο Καμίλος ήρωας οδηγείται σε μια μυστική σέκτα που αποτελείται από απογόνους αβυσσινών σκλάβων που ζουν. Στα έγκατα της Κωνσταντινούπολης Δεν μπορεί, σας έφυσα τη διάθεση. Επομένω, επειδή και τα τρία βιβλία είναι τον εκδόσεων Λιβάνη, και επειδή είναι πασκαλιάτικο δώρο τη εκπομπή, για να μην μπλέξουμε με τους τίτλους Και ελπίζω αφού σας συντριγκάρισα επαρκώς εγώ πάντα στο καθέσω να διαβάσω στο λέω λεπτά και μετά τελάσουμε και γνώμες μα θέλετε μέσα στην παρασκέβη μετά το Πάσχα. Γράφετε ρύα κενό, Λιβάνη, και το στέλνετε στο 54%. Υπάρχει κόσμος εδώ και άνθρωποι Οι οποίοι θα σας κατευθύνουν αν και εφόσον κερδίσετε Τι με κοιτάζετε Θα μπορούσα να σας το πω κι εγώ Λόγια νότες φωνή Ελένη Βιτάλη Τι με κοιτάζετε με φρύδια σου φρωμένα Και περιμένετε να δείτε που ανήκω Άντε στο δρόμο σας Και αφήστε με να πλέξω Εγώ δεν ψώνισα από οίκους Τον καημό μου Και δεν ανήκω στα παιδιά του φανφαρόνου. Αφήστε τη συνέχεια να την ακούσετε Με κοιτάζετε με φρύδια σου φρωμένα Και περιμένετε να δείτε που ανήκω Χάιντε στο δρόμο σας και αφήστε με να πλέξω Εγώ δεν ψώνησα από οίκου στο καημό μου Και δεν ανήκω στα παιδιά του φαμφαρόνου Ναι ο Ελλαδίτικου ξεβράκω του φαρόνου Δεν μπορώ να κάνω, να κάνω όπως δεν βλέπω Τον σίκ και δεν πρώ Μας που μας ανοίγει και άλλη τρύπα στο ποπό μας Ένα στρατόπεδο στεχάζει τα όνειρά μας Το χρώμα που θα έχει, θα έχει δε μετράει Στρατόπεδο να είναι, να είναι και ας βρωμάει Τι με κοιτάζετε με φρύδια σου Και περιμένετε να δείτε Που ανοίγω, αικεστε το δρόμο σα και αφήστε με να πλέξω. Εγώ μια πλούσα θέλω να πλέξουν του βαγέλι. Δεν ξέρω σε τι, κύκλο, μα, τι κύκλο, μανίκι. Μα έχει κλωματική κλωμαίη. Μα με έχει δυσκολέψει. Η δάκη των έλε. Και για να καλέσει το μικρό φωνοι ανταφόνα στη μουσική. Μαζί με τη Μαρία τη Ζαλτήτη, το μαριόπω μα αρέσει έναν ανταλαβαίο αυτά και δεν την πειράζει καθόλου. Μου αρέσει το λαινό, το μαριό μου αρέσει πάρα πολύ. Στον ε, ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο της Στέλα Κωνσταντινί. Δεν μπορεί να την κάνω στελιό τώρα εδώ. Όχι, δεν αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι. Μ μ μπορώ να κάνω το μαριό το λαινιό, τη θέλω να την αφήσω στέλ. Λοιπόν, είμαστε εδώ και προσπαθούμε να σα φτιάξουμε λίγο το κέφι. Να αντέξετε την άνοιξη έχει και κουνούπια μέσα στο κέντρο τη Αθήνα και μίγε και κουνούπια. Έχει και μια δυσφορία και μια δύσπνια έχει ακόμα κάλτσες και παλτά και χοντρά ρούχα και δεν έχει βγάλει κανένας ή δεν έχει καθόλου, καθόλου χρόνου να βγάλει ρούχα ή δεν έχει να φθαλίνει πάρει κρύψη ρούχα και πάει λέγοντας είναι δύσκολα είναι, είναι, είναι δύσκολα εκεί έξω και σκέφτεσαι ότι εντάξει γλιτώνεις κάτι από το πετρέλαιο και όταν θα έφτε με τους 47 και τους 50 και τους 57 Και έρχομαι και από μια βουλή και κουβαλάω μια απογοήτευση, έκανα ερώτηση στον Υπουργό και ήρθε ο κύριο Υπουργός Εργασίας του κ. Παναγιωτόπουλος να μου απαντήσει για την κατάντια του Κέντρου Βρεφών Μητέρα και του Κέντρου Προστασίας των Παιδιών που είναι εγκαταλείλημένα, που είναι χωρίς οικογένεια, που είναι τούτο, που είναι εκείνο, που είναι το άλλο και άκουσα περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οι τράπεζες να βάλουν ένα χέρι και θα πάρουμε και λεφτά από τα λαχία. Και σκέφτομαι ότι είμαι σε μια χώρα που πεθαίνουν τα παιδιά από βρωμοκαπιτάλες που πάνε στα σχολεία σάπια τρόφιμα. Από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν την πείνα του διπλανού και μπορεί να αρκεστούν ενδεχομένως σε παστίλες για τον πόνο του άλλου. Γιατί δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι, γιατί εγώ έχω προβλήματα με παστίλες, έχω, δε, όχι με αυτές τις παστίλες τις συγκεκριμένες, ούτε με τον κούκλο, τον μπαρδέμ που τις λέει. Έχω, έχω άλλε ενστάσει. Έχω κάτι άλλε διαφημίσεις που βγαίνει τσογλαναρού και βρίζει να είω έτσι. Η γυναίκα, η άλλη είναι κόταδεί, απλά ο ένα είναι μαλάκας, σου άλλο είναι καλός Έχω προβλήματα με διαφημίσεις, έχω προβλήματα με διανοητικά προβλήματα τεράστια τα οποία προκύπτουν μέσα τι διαφημίσεις λες και δεν έχουμε τίποτα άλλο να ασχοληθούμε. Καλά πήγα εγώ σε βιβλίε συνωμοσία για να περάσετε καλά η διαβημιακή απόδειξη. Το κουτσοτσέντο και η στέψει, πιστέψει τη Χόκ. Το κατσέντο τη Φόρτε και η αβησειακή υποδειξη τη White. Συνομωσίες, γράφετε real, αφήνετε κενό, γράφετε λιβάνις, είναι προσφορά τον εκδόσεων λιβάνι Έχω 15 βιβλία, 5 από τον κάθε τίτλο, ό,τι σας σκληρώσει Και να σας φέρω σε μια πραγματικότητα η οποία είναι αιμετική Είναι η χειρότερη είδηση, έχω γράψει και γι' αυτό την Κυριακή Η χειρότερη είδηση που έχω διαβάσει σε έναν κόσμο της ελεύθερης αγοράς Είναι η πιο ξεσαλωμένη, πιο βιαστική, πιο χιδέα, καπιταλιστική προσπάθεια να κυκλοφόρησε ήδη βίντεο παιχνίδι και κάνει θράφσι που λέει για το μαραθώνιο στους Βοστώνιες. Και παίζεις, παίζεις γαμότο κέρατο μου, ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ ούτε να βρίσω ούτε τι να πω. Παίζεις, τρέχεις στο μαραθώνιο και κάνε κατσαρόλες και πετάγονται καρφιά και άμα γλιτώσεις γλιτώνεις και κερδίζεις μια ζωή, αλλιώς πας παρακάτω και σε δείχνεις αναπηρικό καροτσάκι. Κυκλοφόρησε και υπάρχουν άνθρωποι που το πληρώνουν και το παίζουν. Ο μαραθώνιος της Βοστώνης κυκλοφόρησε στην αγορά. Να ανταλλάξουμε πνευματική ιδέε. Δηλαδή να ξερνάς να γυρίζουν τα ντέρά σου με αυτού που το παίρνου, με αυτού που το παίζουν, με αυτού που θα στιυτούν πάνω σε αυτό, με αυτού που θα κάνουν πνευματική ανάλυση πάνω σε αυτό, την ίδια ώρα που η Αμερικανική Βουλή ενέκρινε τον έλεγχο πάνω στο διαδίκτυο από την άλλη πλευρά η σκοτεινιά, για λόγου που εκείνη ξέρει και περιμένουν τώρα την υπογραφή του Ομπάμα. Επειδή η δυστυχία η φτώχεια το πρόβλημα. Η επίθεση και ο Γολγοθάς είναι ταξική υπόθεση Χαλάει ο κόσμος Στοίχη Λίνα Δημοπούλου Μουσική τραγούδη Διονύσης Τσαχνής Χαλάει ο κόσμος ακριβώς έξω από την πόρτα Και ο κλεισμένος μες στο σπίτι μοναχός στη τηλεόραση τα ίδια γεγονότα Την ίδια σούπα, φραουλό θα πω εγώ Καταπίνω διαρκώς Κρυβώ έξω από την πόρτα και αποκλεισμένο με στο σπίτι μόναχο. Στηλεόραση τα ίδια και γονώντα. Την ίδια σούπα, κατά πείνω ο διαρκό. Έσοργάντα να προβληθεί και κάποια τζόντα και ίσω αύριο να γίνουν ο λόγο. Μπορεί να πέσει Καναλάχίο και να την κάνω. Μια για πάντα από το γραφείο, και καληνύχτα. Τι τα στα πατώματα και σκάνει Μεστο ηρό μου έχει ένα ψω. Χυναίκε όμορφε με δίψαμε κοιτάζει. Καθώ χωρεύουν οι δρωμένε με στοφού και από το κέντρο του χωριού μου μετραβάει. Να θυμηθώ την ουρανό και τυφώ. Μου έχουν λύψει αυτά τα ήψη. Στη χημερία ναρκη που έχω και φάλαια μέτρα και τις καρδιάς μου θα γεμίσω τη φαρέτρα και θα ωρμίξω τον εαυτό να ξαναβρώ και θα ωρμίξω τον εαυτό να ξαναβρω. Ουσιρίνες διαφημίσεις, μα το κι εστόσις αγοράζεις το θέρμο. Σου δίνουν χρήματα με κάρτες κεριθμίσεις, κι ότι σου δίνουν έσου το ζητούν διπλό. Μη σάγως μου και κοίτα μυρωτήσεις. Εκεί στο βάθος του την πρόκειται να βρω. και δεν γελάω μα αυτή τη βλάκα δεν είναι αστείο να σε παίρνουνε για βλάκα και να στο Έκανε όλα αυτά που είχα πιστέψει. σε ποιο ντουλάπι, σε πιο χρόνο πια εποχή Ότι αγαπούσα ξανα χέρια το έχουν κλέψει. Και τη ζωή μου πια η θέση να διανοχή. Μένα ψέμα που παγίδεψαν τη σκέψη, Με ένα άλλο μου λερό σαν ψυχή. Κι αν το ξέρω και υποφέρω, Κάτσε τη μορασμού, κοιμάται στο πρέο. Θα ξυπνήσω, δεν θα ξυπνήσω και τότε τη ζωή που θα ζητήσω. Θα φάω πέτρα και φάγια μέτρα και τη καδιά μου θα έχει πίσω του Και θα ορμήξω τον εαυτό να ξαναβρώ. Και θα ορμήξω τον εαυτό να ξαναβρώ. Μα θα ξυπνήσω, δε θα ξυπνήσω. Και τη ζωή θα ζητήσω. Θα πάρω πέτρα Μέτρα, και παλιά Περνάμε σε τελικό ειδήσεων και εγώ να στείλω τι μου συμβολικά στην αγγελική στη Σύρω. Και στο Μιχάλι στην παρανάου τη Βραζιλία που μα ακούει διαδικτυακά. Να σε καλά Μιχάλη, να σε καλά Αγγελική Μια θάλασσα μας ενώνει και δεν μας χωρίζει Ένθεν κακήθεν των άλλων θαλασσών και των συνόρων που έχουν φτιάξει τα συμφέροντα Φύγετε τίλοι δύσεις Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί <πούλοι> Που τους πιστέψανε, κλέψαν <Λέψαν> ανάπηροι παιδιά <πέβαια>, συνταξιούχοι <και πεθαμένοι Ρι> <μισδότυ προνομίου>. Να είμαστε λοιπόν εδώ και τέλειο στο θελτίο ειδήσεων και με έχει πιάσει Ά, Κάτι σαν αυτή Μεθυσμένο καράβι να με πέρα μακριά εκεί. Έτσι να με... Λ, Ειλικρινά σας το λέω Διάβαζα τώρα το θελτίο τύπου του Κουκουέ Ότι ο Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας Και ζήτησε και την απελευθέρωση των πέντε κουβανών πατριωτών Που τους έχουν πιάσει για κατασκόπους στην Αμερική Εντάξει, ένας γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, συναντάει τον Μπρέσβη της Κούβας. Και μετά μου έρχεται και το δεύτερο, ο Πρωθυπουργός συνάντησε την Νόκια. Την Νόκια. Τι είναι η Νόκια. Τι είναι η Νόκια. Είναι κράτος η Νόκια. Είναι μια Κούβα του κεφαλαίου. Τι στον κόρακα είναι δηλαδή αυτό εδώ. Ε, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Αν είναι έτσι... Τότε πρέπει να απαντήσω και σε κάποιοι ο μου γράφει «Είχες πάει στη Ρουάντο το 95, η χού του που σφαγίασαν τους τούτσι ήταν προφανώς χρυσαυγίτες, βαμμένη βράδυ, ε, μαύρη, κάτι άλλη για το ρατσισμό». Τι λες μωρέ, ναζί ήτανε και αυτή, τι σημασία έχει. Επειδή οι μαύροι σφάζουνε μαύρους, σημαίνει ότι δεν είναι ρατσιστές και σας είπε κανένας ότι ο ρατσισμός σχετίζεται μόνο με το χρώμα. Ξέρεις πόσες αφορμές και του φύση, Ψάχνει το χρώμα, ψάχνει το θρήσκευμα, ψάχνει την κουλτούρα. Ψάχνει το ύψος ψάχνει το βάρος ψάχνει τον πατέρα, Ψάχνει τη μάνα. Ότι θέλει ψάχνει. Σου παγω ότι δεν μπορεί να σφαχτούν μαύρο με μαύρους ε, Ξέρεις εσύ τι ρατσισμό έχουν μαύρη για άσπρους, Ξέσει ρατσισμό έχουν μαύρη ή το ανάποδο. ρατσισμό φριχτό. Φριχτό δείξανε. Ολανδί και Άγγλοι σφαζόμενοι στην ότι Αφρική πριν σφάξουνε τους μαύρους αφού σφαχτήκανε μεταξύ τους Δηλαδή στα σοβαρά Πιστεύεις ο ρατσισμός είναι ένα κομμάτι του ναζισμού Ένα από τα κινητρά του Δεν με ενδιαφέρει καθόλου Αν είναι Χούτου, αν είναι Τούτσι Αν είναι Θεσσαλονικής, Αθηναίοι, Παριανοί α, Αμοριανοί, Μοσχοβίτες, Νεοϊρκέζοι, Τσετσένοι Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει Πώς να στο πω η σφαγή των ανθρώπων από ανθρώπους για την ιδιοτέλεια της προσωπικής ικανοποίησης από ιδεολειψίες μέχρι ζωή είναι αποκτήνωση του ανθρώπου λοιπόν επειδή σας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα λοιπόν ε, πάμε να σας πω και κάτι για να δείτε εγώ έξω τις ειδήσεις και ειλικρά σας το λέω η είδηση αποκρυπτή κάτι ότι νόκια εδώ και θα δώσει δουλειά σε 150 επιστήμονες γιατί επειδή είναι φτηνή Γιατί η είδηση δεν λέει ότι η Νόκια πρόσφατα πέλησε μερικές ε, χιλιάδες εργαζόμενους γιατί τα ανακριβεί εκεί και κρύβεται άλλο κομμάτι κάτω από την είδηση γιατί ήρθαν εδώ γιατί θα βρούνε φτηνά εργατικά επιστημονικά χέρια κατά αυτήν την έννοια λοιπόν έτσι έτσι λοιπόν ξαναγυρίστε στην ουσία και πάμε στην ουσία για να δείτε να ξεφύγουμε από το ρατσισμό και επειδή να το αφη... μιλήσαμε για τους Γερμανούς που βρήκαν τον Ερμή του Πραξιτέλη Okay, γιατί δεν τι έχει χωρίσει με ένα τέτοιο γερμανό δηλαδή. Πες μου, και τον αφήσανε και εδώ. Κάτσε. Το γκράτσε εδώ. Κάτσε! Για να μπορούσε να τον έχουν βρίσκει και τον έχουν πάρει. Και να πηγαίνουν να τον βλέπω σε την Σε κάποια μουσία στο Βερολίνο. Όπως κανένα και μερικοί κάτι οι σώστε τη δημοκρατία, το Ιράκ, που δεν αφήσανε κολυβιθρόξελο στα μουσεία του Ιράκ, βγήκε η Αμερικάνικη εταιρεία των αρχεολόγων και των επιστημών να του βρίζει που ρήμαξαν τα musia και το προνόλεξ το πήγινε δώρο στην γόμυνα στη Γιούτα. Λοιπόν, ε, το το έγκλημα είναι έγκλημα παντού. Δεν έχει ράτσα το έγκλημα. Λοιπόν, Το το ρεπορτάζ είναι του συναδέλφου Γιάννη Παπαδάτου. Ο και μόστिस Άγγελα Μέρκελ για τους γερμανούς φορολογούμενος που δεν είναι δίκαιων πληρών τους ακαμάτους του νότου, εξαντλήτες τους mesítes και τους idioktítes ακινήτων. Οι Γερμανοί ηνικήεςτές είναι μάλλον φορολογούμενη βητη κατηγορίας για να μούμε γα. Η μάστιχα των εξώσεων δεν έχει πάρει τις διαστάσεις της Ισπανίας στη Γερμανία αλλά κυριαρχεί στην προεκλογική γερμανική ατζέντα. Οφείλεται πρώτον στην προϊούσα φτωχοποίηση ενός περίπου 20% της γερμανικής κοινωνίας μέσα από καλυμμένη λιτότητα, αποδόμισε της εργασίας και των ασφαλιστικών συστημάτων και στην παρατεταμένη φούσκα ακινήτων. Πού αυτά στη Γερμανία η τάξη, το ταξικό πρόβλημα, ο εργαζόμενος, το Δεν έχει εθνικότητα όταν έρθει αντιμέτωπο με την πίνα και με τη φτώκια. Σε απλά ελληνικά γράφει ο συνάδελφο, οι καλομαθημένοι Γερμανοί διοκτήτε έφτασαν να ζητάνε παράλληλα νίκη και όποιο ζητανά τα, τα πετά τον πετά στο δρόμο, στη Γερμανία αυτά. Στη Γερμανία επίσης ιδρύθηκε μια συμμαχία κατά των εξώσεων με ομάδες πολιτών να ενημερώνονται αστραπία με εσένα για επιχειρήσει έξωση και να σπέδουν επιτόπου να τις ματεώσουν όπω κάνουν ελλακικέ επιτροπέ του κουκουέ σε όλε τι γειτονιέ. Εκατοντάδες περιστατικά γίνανε σε Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο και Φρανκφούρτη. Συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Κορυφαίο παράδειγμα επιστράτευσε η δημοκρατική ε, γερμανική κυβέρνηση 830 αστυνομικούς και ένα ελικόπτερο για να αντιμετωπίσει χίλιους διαδηλωτές που είχαν μαζευτεί το Φεβρουάριο για να μην πεταχθεί στο δρόμο μια πενταμελής οικογένεια Τουρκικής καταγωγής στο Κρόιτ του Βερολίνου Βγήκαν εκείνη Γερμανοί να εποιραστούν μια πενταμέλλη οικογένεια, Τούρκων στο Κρόιτ του Βερολίνου Για να μην λέμε μόνο τη μία πλευρά των πραγμάτων να λέμε και την άλλτερα Πάρ. Γιατί αυτός που δεν έχει να φάει τη Γερμανία, αυτό που από το πετάνα στο σπίτι του στη Γερμανία, Αυτός που μήνε με μήνυτζόκι είναι άνεργο στη Γερμανία. Άνεργο λοιπόν, μέρες, το κίνημα Είναι 27, η 67χρονη γυναίκα, η Ρώσμα Ριφλής, είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, την πετάξανε επειδή δεν είχε να πληρώσει τον ίκη, σε ένα άσυλο και πέθανε δύο μέρες αφού τη διώξανε από την ταπεινή της Η Οι σκοτώνουν, φωνάζουν οι Γερμανοί ακτιβιστές, και η θυσία προσωρινά, καλή ώρα όπως λέμε τώρα με το θόρυβο στις φράουλες, έπιασε τόπο ε, για τουλάχιστον λίγο χρονικό διάστημα και έτσι αποτράπηκαν τρεις εξώσεις στο Βερολίνο η Μέρκελ. Αδιαφορεί παγερά για το πρόβλημα. Την νοιάζουν οι ψήφοι της Ένωσης Διαχειριστών Real Estate και όχι των φτωχών ενοικιαστών που μάλλον λέει ψηφίζουν Σοσιαλδημοκράτες, πράσινος, αριστερά Οτιδήποτε τέλος πάντων εκτός από την ίδια Αυτή την ίδια, συμβαστήξτε την στο κεφαλάκι σας Όταν θα ακούτε τις αναλύσεις Εν κοινοβουλείο του πολυβρομοσχεδίου Το οποίο κατατίθεται την Κυριακή Και θα ψηφιστεί με ονομαστική ψηφοφορία Την έχουμε ζητήσει πρώτοι εμείς Τα μεσάνυχτα γιατί υπάρχει και υποκειμενική ευθύνη Και επειδή έρχεται σε ένα άρθρο για να μην υπάρχουν διαρροές και να μην υπάρχουν καβγάδε και να μην υπάρχει σειζοφένεια των τριών αντόληδων. Αντώνης Μανιτάκης, Αντώνης Ρωπαϊκό Αντώνης Αντώνησα μαρά. είχαμε την έλεγκα παπαρικά, τον λέξη ενέργα τον λαμβάνω. Έχουμε μια περίεργο πράγμα, δηλαδή. Λε και η τρόκα, ήρθε και τα μόλι και κάνουμε τριπλέτα και στα ονόματα για να στεφτώ λιγάκι και Στίχη, μουσική, φωνή, αρλέτα Στις χιζοφρένειες τον καιρό γεννήθηκα κι εγώ εσύ τι λέτε σε τι καιρό έχετε γεννηθεί Στις χιζοφρένειας τον καιρό γεννήθηκα κι εγώ Πότε πετάει, πότε πεπατάει ποτέ σούρνεται στους δρόμους και με κυνηγάει στη σχεζοφρένεια στον καιρό δεν ξέρω, δεν ρωτώ ποιος θα νικήσει, ποιος θα φαγωθεί κρύβομαι μέσα στη σπηλιά μου και τρέμω μη με βρύ Και συμπληγάδων και γκρεμού εσείς γράφετε αλλά αφήνετε κενό, λιβάνις και έχω τρία καταπληκτικά βιβλία από τον φανταστικό κόσμο μέχρι τον πραγματικό, τον μεσεωνικό και τον, της εποχής της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους της πτώσης της πόλης όπως μας αρέσει να το λέμε λοιπόν και το στέλνετε στο 54% real κενό, λιβάνις, το 54% περνάμε σε διαφημίσεις και σας αφήνουμε ένα δίλημα Όταν ακούτε ότι ο Πρωθυπουργός δέχτηκε την Όκια να την ευχαριστήσει που θα δώσει στους ψωραλαίους 150 θέσεις εργασίας, αναρωτηθείτε, σε αυτή την Ευρώπη, αυτή την εποχή, το 2013, είμαστε πολίτες ή πελάτες. <Κλέψανε>, λένε, κλέψανε, κλέψανε. Σας έλεγα μωρέ, ότι κυκλοφόρησε ήδη ο Μαραθόμενος τους Βοστώνης η ηλεκτρονικό παιχνίδι. Δηλαδή τι διαφέρει αυτό από τους παιδεραστές, από τους βιαστές, από τα τέτοια... κατευθείαν στην ψυχή και στο κεφάλι των παιδιών, των νέων, των εφήβων... Φαντάσου πω, τι εξοικείωση με το τέρας είναι αυτή... να παίζεις στο ηλεκτρονικό και να δείχνεις κάποιον που τρέχει και τον πις κάνει κατσαρόλες... και αν να πας τώρα εσύ να πιάσεις κουβέντα με αυτά τα παιδιά... για τις κατσαρόλες, τις άδειες που βαράγαν οι μανάδες στην πλατεία του Μάη... για τα θύματα του της δ και τα εξαφανισμένα τους παλικάρια αυτές τις μάνες της πλατείας του Μάη και για τις άδειες κατσαρόλες που βαράνε οι μανάδες όπου γης δηλαδή και να έχεις κάνει την κατσαρόλα όπλο και μετά να την κάνεις παιχνίδι και να εξοικειωθεί το παιδί και να βλέπει τη χύτρα ταχύτητος και να μπαίνει μέσα στη μάνα του και να της κάνει πλακίτσα βομβίτσα μανούλα σήμερα την ώρα που φτιάχνει η ρεβίθια. δηλαδή τρελαίνεσαι αυτή είναι η εξοικείωση με το τέρας. είναι αυτό που σας λέω εγώ καμιά φορά. Αυτό που δίδασκα, πάλεψα μια ζωή ολόκληρη Να αποσημειολογούνται επί τα όπλα Τα οποία πέφτουν πάνω μας πολλές φορές με τη μορφή των διαφημίσεων Λοιπόν ακούστε τώρα τι σκέφτηκε ο Mr. Virgin Γιατί σας σήμερα, μόλις πω Virgin πάει το μυαλό σας στην αεροπορική εταιρεία Μόλις πω Virginia, δεν σας πάει στη Wolf 99% δεν σας πάει στη Virginia Σας πάει στην πολιτεία της Virginia Σας σήμερα λοιπόν ιδρύθηκε η πολιτεία της Βιρτζίνια εν τι, της Παρθενίας το 1607, της Παρθενίας της Βικτοριανής Βασίλισσας η οποία ήτανε Παρθένα και με τη βάση της Παρθενιά της Βασίλισσας φτιάξαν οι Άγγλοι κατακτητές στην Αμερική την πολιτεία Βιρτζίνια δηλαδή μουρλένεσαι τώρα ένα βασιλικό μνήνα να το πω και έτσι τώρα δηλαδή που ήτανε Παρθένο βάφτησε μια πολιτεία Έτσι το λένε στο χωριό μου. Μην ήΤΑ. Δεν ακούτε το υπόλοιπο, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στην ουσία. Αλλά με βασιλικό, φτιάχνει και πολιτεία Γιατί είσαι και στράτευμα και το στέλνεις, Αυτή είναι η μορφή του υπερρυπαλισμού σε άλλες εποχές με άλλο τρόπο. Λοιπόν τώρα ακούστε τι σκέφτηκε για τα εξεκουτήδια. Εγώ εξεκουτήρια λέω αυτού, οι οποίοι είναι στι μεγάλε πολιθυντικέ. Εσεί θα λένε καμιά φορά και τέτοια. Δεν τα εξεκουτήδια Είναι Ο επιστάτης ας πούμε στο φρολοχόραφο Είναι ένα επάγγελμα κι αυτό ας πούμε. Ειδικά αν έχεις και βούρδουλα και πιστόλι και... Λοιπόν όσοι ταξιδεύουν συχνά για επαγγελματικούς λόγους Γνωρίζουν πως οπληκτική μπορεί να είναι μια πολύ ωραία πτήση Ο Βρετανός Μεγιστάνας λοιπόν Ρίτσαρτ Μπράντσον Ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας Virgin Βρήκε τον τρόπο να κάνει τις πτήσεις ενδιαφέρουσες και αποδοτικές Αφού για ώρες μέσα στο αεροπλ Ο Μπράτσον ανακύρωσε μια νέα υπηρεσία σε όλες τις εσωτερικές πτήσει της Virgins τη ΗΠΑ, η οποία υπόσχεται νέες συγκινήσεις και ενδεχομένω κάποια τυχερά στον ερωτικό τομέα. Ο ανήσυχο επιβάτης που αναζητεί σύντροφο ή να περάσει ευχάστα την ώρα του μετά μεταφέρει το παιχνίδι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, μπορεί να κεράσει ποτό ή γεύμα το άτομο που το ενδιαφέρει από τους συνταξιδώτε του. Η γνωριμία γίνεται διακριτικά, με το πάτημανοό πλήκτρου στην οθόνη του συστήματα ψυχολογία που διαθέτει κάθε, κάθε κάθισμα. Ο Ιεπιβάτης μπορεί να ξεκινήσει το φλερτ με το αντικείμενο του πόθου του Ο Μπράνσον που πρωταγωνιστεί σε όλες τις διαφημίσεις της αυτοκρατορίας του Προβάλλει την καινοτομία της εταιρείας του Με βιντεάκι το οποίο έχει τον τίτλο Πώς να σταθείτε τυχερός στα 35.000 πόδια Ή πτάμενο μπορτέλο Η Εμμανουέλα σε άλλη εκδοχή Ονόματι Virgin και είναι και παρθένα Έλεος, έλεος Λοιπόν εσείς γράφετε real, αφήνετε κενό, λιβάνις, το στέλνετε στο 54% και εγώ θα σας πάω σε μια άλλη ευτυχία. Γιατί άμα ψάχνει σύντροφο για να ξεκουραστείς μπορδελιδόν με κουμπάκι την ώρα που πετάς σε πολύ ώρα επαγγελματικά ταξίδια αφού έχεις περάσει κάτι ελέγχος, όπως είσαι τρομοκράτης, έχουν βγάλει το βρακί, τη ζώνη, το ε, παπούτσι, το ένα, το άλλο ε, είναι καλύτερα να ακούσετε τη Μαρίζα Ρίζου. Η μουσική είναι δική Τραγουδάει η ίδια, έχεις άλλη ματιά Στη ζωή στα λεφτά, σε ό,τι έχει αξία Χάς τρελό, είσαι εκεί, είμαι εδώ Ζούμε άλλη ευτυχία Swing, ρετρό, άλλη ευτυχία Θα σ' αφήσω να ορίζεις για μένα καλό και κακό. Να σημαίνουν τα ίδια φωτεινά, σαν στολίδια μας φέρνουν κοντά. Σημαίνω με ένα άλλο σκοτεινά, μες στην τάλα μας ξανά. Κι όσο πάει φεύγεις πιο μακριά Ίσως να δεις πως δεν είμαι καθρέφτης σου όπως παλιά Έχεις άλλη ματιά στη ζωή Στα λεφτά ότι έχει αξία Χάσμα άγριο τρελό Είσαι εκεί και με άλλη ευτυχία Όσο δώσω και βήμα στα δικά σας μηνύματα Σας το ξεκαθαρίζω από τώρα Μηνύματα που χρησιμοποιούν την κοινή λογική και σοφιστίες Για να υποστηρίξουν τη χρυσή βγή, Δεν πρόκειται να τα διαβάσω Τα διαβάζω όλα αλλά δεν μπορείτε να τα μεταδώσω Σε τέτοιες παγιδούλες δεν το φιλάρες Και σας το ξεκαθαρίζω Το άλοθη Σε μια χώρα που εξελίσσεται στη χιδεότερη μορφή του καπιταλισμού και του ευρωκαπιταλισμού σε μια χώρα πελατών και όχι πολιτών η αντίληψη ότι επειδή φτωχήναμε και επειδή δυστυχήσαμε και επειδή είναι αναξιόπιστο το κράτος γίναμε και φασίστες όλοι και ναζί μακριά από μένα δεν ταιριάζει δεν ταιριάζει σε καμιά κουλτούρα Και αυτές οι κουβεντούλες σε κάτι σοφιστίες και ποιος έσφαξε πιον, πότε και αυτό να το κάνουμε ρατσιστικό και τέτοιο για να καθαγιάσουμε και μηνυματάκια αν σηκωνόταν η θέση αυτή της σημαία ή άλλη σημαία όπως έγραψε κι ένας φίλος η σημαία της πατρίδας μου δεν έχει χρώμα κτός κι αν έχει το χρώμα του λαού που υπηρετεί και όταν λέμε του λαού που υπηρετεί εννοούμε το λαό δεν τον ξεχωρίζουμε το λαό ο λαός είναι αυτός που δουλεύει και που παράγει και που βαστάει τον τόπο, δεν χωράφει ο τόπος. Λοιπόν, αυτά καθαρισμένα πράγματα. Λοιπόν, α, να ευχαριστήσω τη Μαριλένα. Για τον ρατσισμό, ο Ρίτσος είπε στις μετατοφόρες, το κακό που κάνει ο άνθρωπος στον άνθρωπο αυτό δεν τα γιατίεται. Όλα τα ραπεριχρώματος ύψους βάρους είναι απλώς προφάσεις. Λοιπόν, γράφετε, γράφετε, γράφετε, γράφετε, γράφετε και αυτό είναι πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ καλό, Θα ήθελα να ξέρω, λέει ο Διονύσης, πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί για το συμφέρον των καπιταλιστών και άραγες πόσες ακόμα θα δαγαδούν. Αναρωτιέμαι πότε θα ξυπνήσει ο κόσμος για να σταματήσει αυτό. Τους λες με απλά λόγια, πάρε την εξουσία στα χέρια σου και μην τη χαραμίσει σε λίγους υπηρέτες του αστικού κράτους που σου έχουν γαμίσει τη ζωή του σαν και δεν το καταλαβαίνουν ή μάλλον επειδή έχει μάθει ο κόλλος τα εύκολα και στα όμορφα λόγια κάνουν μπορεί να το καταλαβαίνουν να σε καλά ρε νιόνιο από την Κέρκυρα η Νόκια γράφει ο Σταύρος από την Καβάλα δεν είναι κράτος αλλά νομίζω πως εκτός από Νόκια είναι και Ζήμενς Σούζα το αλογάκι μπροστά τους ε, δεν την άκουσα τη δήλωση αυτή καθ' αυτή σας λέω ειλικρινά είδα το press release ο, Ευ, ο Στάθης, ο Ευστάθιος, ο Μαυροδήμος μου στέλνει Λιάνα μου καλησπ Αγαπηλιά, γράφει ε, ο XX, Η Νόκια δεν είναι κράτος, αλλά και η Ελλάδα όπω στην καταδείδα δεν είναι κράτος, είναι επιχείρηση που πρέπει το χέρι να κάνει περικοπές, να εμφανίζει ελληνικά και πλεονάσματα. Διαφθανεί. Ναι. Ναι, διαφανώ. Ξέρω, καταλαβαίνω το εμπίκρα και την ερωνία ειρωνέβεσε προφανώς εδώ. Ναι, αλλά εγώ είμαι πολίτη. Θέλω να είμαι πολιτικό κατά τον Αριστοτέλη. Δεν είμαι πελάτη. Δεν είμαι με Ούτε εσύ. Ούτε κανένα από μα, ούτε αγαγέντη, ούτε, ούτε πεθαμένη. Δεν είμαστε αξία και υπεραξία που κάποιος μπορεί να την παίζει στο χρηματιστήριο. Γι' αυτό και σας έλεγα, μην ταγιάζεστε. Αλήθεια. Δεν είναι για να το πάρετε της μετρητής ότι αυτός... Δεν πεθαίνουν οι χώρες αν ανεταιρείες. Δεν πεθαίνουν οι χώρες αν ανεταιρείες. Εμείς είμαστε η χώρα. Και δεν πεθαίνουμε αν δεν θελήσουμε να πεθάνουμε ή αν δεν αφήσουμε το Δήμο μας φάει. Στην εποχή μας λέει ο Άγιας, Ο Άγι, το τι είναι η Νόκια και η κάθε ενόκια το καθορίζει το οικονομικό τη μέγεθο σε σχέση με το οικονομικό μέγεθο ενό κράτου. Μπόνκαλε! Bon δηλαδή, οι 850 πολυεθνικές είναι τα πραγματικά κράτη στον κόσμο. Αυτή έχουν το 80% του παγκόσμιου πλούτου του Άρα όλοι οι υπόλοιποι είμαστε απλώς πελάτες αυτών των κρατών. Τι λε, μόρε. Σε κάθε περίπτωση είναι περιπασφανέ πω ο μικρό και δευτερεύουσε σημασία στην οκάθε σα μαρά μπροστά νόκια, όσο ανεχόμαστε τα πράγματα να είναι έτσι. Συμφωνώ όσο το ανεχόμαστε, ναι, έτσι θα είναι. Ε, με την ευκαιρία μου λέει ο φίλος ο Γιώργος ε, από τον κοριδαλό πρωινή από Φρανκφούρτη, θα ήθελα να σου πω ότι η χρυσή Αυγή εδώ, α πάει καλά, πόσο ανόητος είναι να σε μετανάστης Φαντάσου ότι έχεις συναντήσει τη ζωή του στη Γερμανία να σε έλλεινα, παντρεμένος με τον Ρουμάνα και να σε χρησεί Ε Βέβαια έτσι όπω το διατηπώνει να. Όπως θα σου απαντήσει ο χρησυγή σήμερα, τσιστής, δεν είμαι. Πήρα μια Ρουμάνα, πήγα στη Γερμανία και εδώ, γιατί να Σε ποια Γερμανία πήγε πώς πήγε, τι να του πει, δηλαδή. Είναι αυτό που σας λέω, Είναι δυνατόν επειδή κάποιο φτώχει, ξένη από δουλειά, έφυγε μετανάστηση ή γύρισε από μετανάστης Ή κατά μετανάστης στον τόπο του ή επειδή του πέφτουν στο κεφάλι χαράτσια και τέτοια. Η διέξοδο του πολιτικού ζώου να είναι ο ναζισμός Και τον να στο διπλανό σου επειδή νομίζει ότι σου τρέχει τη δουλειά. Βλέπει, θα συναντάθηκε κανένα μέρο που είναι ανάσταση σε ένα αυτό, σε καναγί που εκεί με μισό αρνή, έχει και διαφήμιση με αρνή, την είδατε. Έχει η διαφήμιση που λέει πώς να μαγειρέψεις μισό αρνί. Σε λίγο θα φτάσουμε στο ένα μπούτι του αρνίου και σε λίγο η μερίδα του αρνί. Δεν εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση 45 άνθρωποι που λέει έξει δουλειά θα του δώθηκε δύο μούγκρε. Και το έχει σκάσε. Γιατί η σε δουλειά αυτό δεν είναι ταξική συνήθω εργαζομένων. Δεν μπορεί να χτυπήσει ποτέ την ενέργεια. Έχει δίκη ο ο, ο φίλο το Ιράκλειο, ο Θοδωρή. Ελλάδα έχει καταλάβει. Έχω καταλάβει τι πάει πίσω. Μέχρι Σιδήριος Κράτος, κληγεί μεσοπολεμικός του κομμουνιστής επιβενιζέλου, ανώτατο άρχοντα με καλλιεργημένη προσωπολατρία. Μετά 4η Αυγούστου με γερμανόφιλο Μεταξά. Μετά κατοχή και ταγματασφαλίτες σε Μετά εκτέλεση Πελογιάνη, μετά τη τηλεφωνία Λαμπράκη. Επειτα διάβασα το 64 είχαμε και εκείς στο το με προςτάρι τον αναρχικό ρένο Αποστολίδη. Με μια λάθος αντίληψη περί πολιτικής, βάζε μέσα στη βουλή επί τα δικτατορία Παπαδόπουλου Ιωαννίδη και μετά ο αυριανισμός που ακολουθεί και, και τακτική. Όταν ήρθε ο Καρατζαφέρης ήταν επόμενο σήμερα α, α, οι χρυσαυγίτες να κάνουν ασκήσεις το πετσί μεταναστών και να λέμε και καλύτερα που ήταν στη Χούντα. Θα απέναντι σε όλα αυτά εμείς. Το μέλλον ανήκει στο σοσιαλισμό. Α, και να πω στο φίλο μου τον Γιώργο που δεν του έμεινε φράγκο όταν ήταν στην Ελλάδα να πάρει το βιβλίο του και αφού τώρα βρίσκεται στη Φρανκφούρτη για ένα κομμάτι ψωμί ε, θα στο στείλουμε εμείς από την εκπομπή μετά το Πάσχα φίλε Γιώργο εκεί στη Γερμανία μπας και το, uh, das, capital, είναι, κάπως έτσι το λένε, das capital δεν ξέρω εγώ γερμανικά das capital είναι, ναι, είναι das capital, το κεφάλαιο θα σου στείλω εγώ το είναι ο καπιταλισμός η λοιπόν uh, τι σου ζητάει ζωή σήμερα σκύλο ζωή σε θέλει να γαυγίζεις, να δαγκώνεις Και μόλις γίνει σκύλος, τι σου ζητάει Από πάνω γάτα να σε, Στα ψηλά να σκαρφαλώνεις Η στίχη μουσική του Γιώργου Ζήκα Και στο τραγούδι Μπαριό Όσο και αν σας φαίνεται Αυτού του είδους το ρεπερτόριο Και το ύφος της ελληνικής μουσικής Δεν έχει κορεστεί σε και δώσε τη χαριστική βολή σου σκιλοίζω είσαι θέλει να καβγίσεις να ανταγωνίσεις και την άλλη να σε πιο ψηλά Tila, naska! να δαγκώνεις και την άλλη να είσαι πιο ψηλά να σκαρφαλώνεις την άλλη να είσαι πιο ψηλά να την άλλη γάτα να σε πιο ψηλά να σκαρφαλώνεις Κι απ' την άλλη γάτα να σε πιο ψηλά να σκαρφαλώνεις Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM Μετά το επόμενο τραγούδιο θα κάνω την κλήρωση Έχουμε και διεφημίσεις μπροστά μας Και να σας πω ότι αγαπώ πάρα πολύ τα μηνύματά σας όταν προσφέρουν και πληροφορίες που άμα θες τις δώσει άνθρωπος, δεν θα τη δώσει κάποιο άνθρωπο δεν τι μάθεις ποτέ. Δεν υπάρχουν στα βιβλία ούτε διδάσκονται, ούτε μαθαίνουμε την ιστορία της συνοικίας μας της πόλης μας, τίποτα δεν μαθαίνουμε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το σχολείο ανα ένα πρότυπο, μάμ κακά και ναι. Λοιπόν, γράφει ο φίλο μου Βαγκέλα και σα το χαρίζω και εσά, μην Της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της εποχής. Είναι πολύ ωραίο να το θυμάται κανένας. Α? Βικτώρια Στο σταθμό της Βικτορίας. Για να είμαστε και έτσι. Ένα είμαστε και βαριά Λοιπόν, στο σταθμό της Βικτορίας... Η, η γυναίκα του... Εντάξει, θα σου πω τώρα κάτι. Και η Κατιούσα ήταν εγκόμενα. Ενός από τους εργάτες που μαζευτείκαν όλοι μαζί και τη φτιάξανε. Και οι Μερσέντες ω Ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του κατασκευαστή. Λοιπόν, ε, ε, δεν είναι έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο να πηγαίνεις σε μια άλλη χώρα, όπως εδώ η Power ή όπως οι Άγγλοι στην Αμερική, και να κουβαλάς αυτού του είδους την κουλτούρα σου. Και Log Projects μου έρχεται καταπληκτικό μήνυμα και σας το διαβάζω ως έχει πριν περάσουμε στις διαφημίσεις για να σας φτιάξω το κέφι, γιατί σας έχω άλλες ειδήσεις μετά, οι Ρακινοκουρδικές, και δεν ξέρω αν θα αρχίσετε να ανησυχείτε. Λοιπόν. Λιάνα, αν με επιτρέπεις να σε προσγειώσω λίγο εγώ... Μια χαρά, προσγειώσέ με, φτάνει να είναι καλά σταθερό το έδαφος. Ο Σαμαράς είναι χαρούμενος επειδή μπορεί να βοηθήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Νόκια Το είπε. Εγώ είχα την εντύπωση πως είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας και πως αυτή θα ήθελε να βοηθήσει αφού όμως πρόκειται για τη ζήμενη σε τότε χαλάλι ρε, παιδιά να βάλουμε όλα ένα χαιράκι να την ευχαριστήσουμε γιατί χωρίς αυτήν θα είχαμε σήμερα πασόκ και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δύσκολο κατά άλλα η μεγάλη επιτυχία του Σαμαράς της επενδύσης μόνο μεγάλη δεν είναι αφού αυτές τις προσλήψεις είναι μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε με την ασυλία της εν πολλές αμαρτίες Φύγε διαφημίσεις και εσείς το βιολί Ζαρίαλ και ενώ no, λιβάνεις στο 54% για τρία καταπληκτικά μισθιστορήματα συνωμοσίας, πραγματικών συνωμοσίων. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ και μετά το επόμενο τραγούδι θα κάνω την κλήρωση, σας το λέω. Λοιπόν, ε, θα σας διαβάσω δύο ειδήσεις. Και θα σας ζητήσω να καθίσετε μόνοι σας να σκεφτείτε, κουβεντιάστε και με τις παρέες σας, τι μπορεί να συνεπάγετε και η μία και η άλλη και οι δύο μαζί συνδέονται λόγω κουρδικού. Η Παρβάς Χουσεΐν είναι 24 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ιρακινό κουρδιστάνα Σπουδάζει μουσική στο Κολέγιο Κολλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Σαλαχαντίν. Τα τελευταία 24 ώρα σελίδα της στο facebook έχει γεμίσει σχόλια. Η Παρβάς Φουσήν, λοιπόν, Ήρθε, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του γνωστού αμερικανικού talent show Arab Idol πως έχουμε το Greek Idol, το American Idol υπάρχει και το Arab Idol λοιπόν πριν καλά καλά φτάσει στο τελικό αναζοπήρωσε τις συζητήσεις για το κουρδικό γιατί Γιατί έγινε σύμβολο για τους κούρδους λίγες βδομάδες μετά την έκλειση για η του φυλακισμένου ηγέτη των κουρδών από Τσαλάν Τι έκανε. Η νεαρία, ειδός από το Αρμπίλ, τραγούδισε στα κουρδικά και σε σπαστά αραβικά. Φόρεσε παραδοσιακά ρούχα και ένα μενταγιόν με το χάρτη του μεγάλου Κουρδιστάν. Προσέξτε με καλά. Και όταν τη ρώτησαν είπε πως δεν κατάγεται από το Ιράκ, από το Ιρακινό Κουρδιστάν. Όμως είχε προβλήματα. Τη φωνάξαν από την παραγωγή και της είπανε. Το Κουρδιστάν είναι αδιαχώριστο τμήμα του Ιράκ. Θ Τη είπε η γνωστή τραγουδίστρια Αχλά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γκάλεσε μάλιστα να τραγουδίσει στα αραβικά κωτά αν μπορεί το τραγουδί της Αγύπτη στι μεγάλη τραγουδίστρια της Σουμ καλσούμ. Οι Άραβες ενοχλήθηκαν. Οι κούδει όμως βρήκαν σύμβολο και τις γράφουν στο Facebook. Αν μέχρι σήμερα ήσουν τραγουδίστρια, το εξή μεγάλη πατριωτική ευθύνη. Και την κάλεσε να εξηγήσει στην Αχλάμ πω δεν είναι άραδε, αλλά κούρδι. Η αυτονομία των Κούρδων αναγνωρίστηκε συνταγματικά στον απόδοχο τη συμβολή του 203. Γυρνά ω σελίδα. Παωδεί, και τι διαβάζω. Η ιστορική στιγμή στην ιστορία του Ένουου αγώνα των Κούρδων αποτελεί ανακοίνωση του στρατιωτικού των Κούρδων Κράγιλαν για σταδιακή αποχώρηση των ανταρτών από τα τουρκικά εδάφια. στο τώρα σκαντή στο βόρειο Ιράκ, τη σημαντικότερη στρατιωτική βράση του Πεκακ και ανήγηλε ότι αποχωρούσει η αντάρτες του ΠΚΚ από την Τουρκία και η αποχώρηση ξεκινάει 8 Μαΐου να θυμίσουμε ότι την περασμένη νύχτα είχαμε συγκρούσεις στην Άγκυρα μεταξύ εθνικιστών και φιλοκούρδων για την συμφωνία αποχώρησης με αποτέλεσμα τραυματιστούν 15 άνθρωποι που θα πάνε και μήπως το μεγάλο Κουρδιστάν περνάει μέσα από το Αραμπάιντολ ευκολότερα από ότι πέρναγε πίσω από χάρτες ή μήπως δεν είδατε το χάρ και τη Θράκη, και Καναδιονυσάκια, και οπωσδήποτε του Καστελόριζο. Για να δείτε κάθε φορά που αθωότητες ή ανοησίες σαν τη γυρωβίζουν, όταν φτάσουν στην ψηφοφορία, ομαδοποιούν στην Ενωμένη Ευρώπη. <laughs> Τώρα να γελάσω. στα ομαδοποιημένα συμφέροντα της Ευρώπης θα έπρεπε να λέει κανένας. Τους καημούς των ανθρώπων. Λοιπόν, για κάθε αντιρωτιστή. Για κάθε άνθρωπο που αισθάνεται την καταπίεση Ακόμα και όταν Έχει το ταλέντο να είναι Άσπρη Χοντρή Με μαύρη φωνή Αυτό έχουμε, που έχουμε συνηθίσει να λέμε μαύρη φωνή Τι λένε Νάντζα naja? Είναι γεννημένη στο Κεμπέκ Η οικογένεια είναι θρησκόληπτη και δεν την αφήνει να πλησιάσει τη μουσική Είναι πεισματάρα Και τα καταφέρνει Και τι θα τραγουδίσει εδώ για μας Ένα τραγούδι που το έχω ξαναπαίξει με την Big Mama Τη μαύρη τη φωνή Και τώρα θα την ακούσετε από άσπρη φωνή, μαύρης φωνής ποιότητα και είναι η Νάντζα και είναι το Hound Dog γόσκυλο. Εξαιρετικός αφιερωμένο σε όλους όσους και όσοι θέλουν να αισθάνονται άνθρωποι. Θα διαβάσω τους 15 τυχερούς νικητές με το Πασχαλινό μας αυγό που είναι βιβλίο Είναι λοιπόν ο 80-50, ο 60-40, ο 21-52, ο 25-30, ο 45-54, ο 01-81, ο 47-31, ο 19-18, ο 81-63, ο 60 40, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο 69-53, ο 54 44, Ο 1897, ο 9116 και ο 6414 αναφέρομες στους τέσσερις αριθμούς τους τελευταίους των κινητών τους αριθμών να περάσετε καλά. Σας εύχομαι καλό μεγάλο βδόμαδο. Τι να σας πω τώρα που θα τον υποδεχτείτε με το Πολυβρόμο σχέδιο; Σας εύχομαι καλή Ανάσταση και επομένως καλή Επανάσταση. Πρώτα να στένεσαι, είσαι και ως συνείδηση, πολλομάλλον ταξική και ως ανθρώπινη συνείδηση, ως φρόνημα ανθρώπινο και μετά επαναστάτης. Καλή Ανάσταση λοιπόν και καλή Επανάσταση. Να περάσετε καλά μέσα σε μια μεγάλη αγκαλιά συνανθρώπων. Κλέψανε λένε, όλοι κλέψανε. κλέψαν, κλέψαν που κλέψαν συνταξιούχοι, Οι Οι έχουν αυτά Stick! Yeah.